Ενάκσα ακριβώς το ακριβώς. ο τώρα για τα τρόφιμα. Ναι. Δεν ξέρω τον λόγο του δικιού. τώρα για τα Ναι. Ναι. Δεν Ναι. το Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. έχει Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Μου άρεσε αυτό μερικέ φορέ. Είναι και το Τα δύο Η είναι αόρατη. Και σε παγίδεψε όταν είπε ότι ο συνδρομητή που καλέσατε είναι. Mm.